Τώρα... Καλά να αργά να μου, να ευξηθούν χρόνο πάση, ναι. βοήθεια ναι. τα δέστινα για σάμερε, να αρχινείω με το μάθημα. Ναι. Δύο γίδε, δύο γίδες ένα δοχείρι. Το κείμενο είναι μετάφραση από ένα αναγνωστικό του Δημοτικού, το λέω και στο τέλο, το αναφέρω. Αυτό το αναγνωστικό είχα εγώ το 80, πότε θα ήταν το 74? Είμαι γεννημένη, το 81, 82 σίγουρα. Λοιπόν, δύο γίδε ανταμούτα μία βοά τάνου σε ένα στενέδο χείρι. Ανία επέτσε, πίε τόπο να περάω εζού. Εκιού να ζάρε τσε να φύερε να περάω εζού πρώτα. Απογείτε αάβαθη μουτά. Πού πέτσερε εφωνιά φωνιάε απρώτα. Ε ζού να τόπο να περάρε, κιού. Έσι με μετακάντη. Έτρου, ε φωνιάε τότε άβα. Κότου να περάρε. Ευρυμούτα ούρα πρεσά. Εν τέλει, ερουκία η με ασφούζα. Ήγκι τα τσόχανά σου, άγαζα τσα θυμουτά. Αλλά το δοχείρι έκιστενέ, στενέ, τσε εγκρενίστα τσε ιδίου σου. Ακατούσε έκι ποταμό με ύβατα βαθία. Οι δίου γίδε θα και απρίτσονται δίχως άλλου. Για ταν καλά σου τύχη όμως, σοράτσε ένα νομία, έτσα τσε με πρεσά βάσανα, εκατανέντσε να σιγλιτούι. Από το βιβλίο Ιστορίες Αναγνωστικό Β. Δημοτικού. Αυτό ήταν το κείμενό μας, έτσι εκεί που χάζευα στα βιβλία μου. Λέω ωραίο, ήθελα να δούμε τον αόριστο... Στη μέση φωνή, παθητική μάλλον φωνή με μέση διάθεση. Ε, με και την προηγούμενη φορά, η μέση διάθεση σημαίνει ότι κάνω κάτι και η ενέργεια επιστρέφει στον εαυτό μου. Παθητική φωνή είναι όταν έχουμε, στα νέα ελληνικά βέβαια είναι κατάληξη «όμε», Στα τσακόνικα είναι ούμενε, «φωζούμενε», «πριγκούμενε» που θα πει πνίγομαι. Ε, Γκρεμισκούμενε, που θα πει «γκρεμίζομαι», «ανταμουκούμενε» που θα πει «ανταμώνομαι». Λοιπόν, θα τα δούμε. Θέλετε να διαβάσω ξανά και να μεταφράζω πρόταση-πρόταση? Ναι. Να, να, με, να μεταφράζω εγώ και να με πιορθώνει. Βεβαίως. Ναι, αμέ. Γιατί δεν τα ξέρω κιόλα. Ε, κανείς mm -hmm. δεν τα ξέρει, ούτε ε, εγώ τα ξέρω όλα. Ένα Δοχύρι, δεν ξέρω τι Το γεφύρι, το γεφύρι, το γεφύρι. Δύο γίδες, δύο γίδες σε ένα γεφύρι. Δύο γίδες αντάμωσαν μία βοά, κάνουν σε ένα στενό δοχύρι. Δύο γίδες αντάμωσαν μία φορά, πάνω σε ένα στενό γεφύρι. Ανία επέτσε. Η μία είπε, πείε τόπο να περάσω Ιησού. Κάνε τόπο να περάσω εγώ. Εκεί ο Ναζάρ εκεί σου, εσύ να πας πίσω, σε να αφήσεις να περάσω εγώ πρώτα. Και να αφήσεις να περάσω εγώ πρώτα. Απογείτε, α, βαθιμουτά. Αποκρίθηκε, θυμωμένη. αποκρίθηκε, απάντησε, μπορούμε να το πούμε. Ναι, στην ουσία απολογένε είναι, αλλά σημαίνει και απαντώ. Ναι, απάντησε, ναι. Θα μπορούσαμε να πούμε, απαντήτσε, αλλά είναι με περισσότερο νεοελληνική επίδραση. Πολύ ωραίο. Πού ρε πέτσερε, τι είπε, Πώ, πώ, πώ. Μακουλά, πώ, πώ είπε, Πού ρε πώς είπες. Ε, είπε, Εφωνιάνε πρώτα, εφόναξε η πρώτη. Εζού να πει ο τόπο να περάει κιού, Εγώ να κάνω τόπο να περάσει εσύ, Έσαι τα πατάντη, είσαι με τα καλά σου. Έτρου, έτρου, επονιάε τότε άβα. Έτσι, επονιάσε τότε η άλλη, Κότου να περάρε. Ε, κότου, κάνε. Τόλμησε. Τόλμησε να περάσει. Τόλμησε να περάσει. Ναι, ναι, ναι. Τόλμησε να περάσει. Ενδυμούσα η κούρα περσά. Ε, Αυτό σημαίνει ευρύνη... ότι ε, μάλωσαν και τσακώθηκαν. Οξύνθηκαν τέλο πάντων τα πνεύματα. Yeah. <laughs> Μάλωσαν. Μάλωσαν <laughs> ώρα πολύ. <laughs> ναι. <laughs> Εν τέλει, αβ η Ααβανία θανάβα με Ασκούζα. Εν τέλει, τελος τέλο, ερουκίαει... Χίμιξαν η. <laughs> Χίμιξαν. όρμησαν. Χίμηξαν, όρμησαν. Χύμιξαν, η μία στην άλλη με Ασκούζα. <laughs> με φούρια. Με φόρα. Με φούρια, με φόρα. Υγκιντε τα τσοχανά σου άγζα τσι πούσαν Χτυπούσαν, χτυπούσαν τα κέρατά τους άγρια και θυμωμένα. Αλλά το δοχύρι έχει στενέ και εγκρενεί στα αλλά το γεφύρι ήταν στενό και γκρεμίστηκαν και οι δύο και τους. Οι και οι δύο τους. Ακατούσε εκεί ποταμό με τα βαθία. Από κάτω ήταν ποταμός με νερά βαθιά. Ωραία, πολύ ωραία. Οι δύο γίδες, κάποια <στονίκια> πρί, πρίτσονται. Οι δύο γίδες θα, θα πνίγονταν. Νόμουν. Θα πνίγονταν, ναι. Δίχως άλλου, χωρίς άλλο για τα καλά σου τύχη όμως, για την καλή του τύχη όμως, σωράξενα νομία. τις είδε <συσίδε> ένας τσοπάνης. Mm -hmm. Έτσα χίτσε, έτρεξε, σε με πρεσά βάσανα και με πολύ κόπο τελος mm -hmm. πάντων, να συγκλητούει, <συσίδε> <συσίδε> εκατάφερε να τις γκλητώσει. <συσίδε> πολύ ωραία. Ματούλα, με άρσα το 10, <συσίδε> πέρνισε 11 με τόνο, ε. Συμφωνείτε. <συσίδε> <συσίδε> <συσίδε> <συσίδε> <συσίδε> Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν το λεξιλόγιο, έτσι κάπως πιο αναλυτικά κάποια πραγματάκια. Λοιπόν, είναι αγίδα, το ζώο ηγίδα, τη γενική τα γιδέ της γίδας, αιτιατική ταν εγίδα, Πληθυντικό αγίδε, αιτιατική τουρ εγίδε, Γενική πληθυντικού πολλά ε, ουσιαστικά δεν έχουν, ε, το λέμε περιφραστικά. Είναι κάποια που έχουν, τα περισσότερα δεν έχουν. Το λέμε περιφραστικά. Όταν λέτε περιφραστικά, και Γαλιά, Από τού γίδε, από τι γίδε. θέλω πάντων, ε, το Το γά, τα γιδαί, το γάλα τη γίδα. Αν θα πούμε τα γάλατα, τον. θα το πούμε περιφραστικά. Από τούρε γίδε, από τι γίδε. Mm. Mm, πολλά... Και είναι μόνο η πρόθεση, από ή μπορεί να έχουμε και σε... Ας πούμε ή... Μπορεί αναλόγως και στην πρόταση, μπορεί, αλλά συνήθως το από συνήθως. Να κάνω μια Σ... ναι, ναι, ναι. Ε, Μπορούμε να το δώσουμε και κάτι ας πούμε περιφραστικά με ρήμα ας πούμε, δηλαδή θα πούμε... Πείσταν να δεις βάσανα των ανθρώπων, ναι. θα πεις τα βάσανα του Ραθρίπη. Ναι. Τα βάσανα των ναι. ανθρώπων. Τι άλλο να πούμε, ε, Πε μου μια, λέξη, okay. μια πρόταση στα άκρα. Να, ναι, no. της... ναι, τα φύλλα του δέντρου τη Ναι, τα φύλλα των δέντρων, ας πούμε. Ναι, τα φύλλα από τα δεντζικά. Ah, τα φύλλα, να... Από τα φύλλα. Τα... Από τα δεντζικά. Το από τα ας πούμε είναι το πιο σύνηθε, που... ναι Ναι, ναι, ναι, συνήθω αυτό. Τα μάτια εκείνη. Ε, Υψηλή. Ετίνα, Ετίνα είναι εκείνη. Μήπω λοιπόν, εκεί βγαίνει η πρόθεση σε, σε τίνη. Σε τίνα. Από κάτι. Ναι, για πε. Λέει Ελένη. τα μάτια, τα, τα μάτια. μάτια. Τα ε, μάτια εκείνης, λέει, η ψ, ε, υψηλή. Το, λέμε η γενική που έλεγε πριν, ναι, δηλαδή, ναι. Κοτή, το γάλα, τι πριν για το γάλα κάτι άλλο, ναι, για το γάλα Το, γάλα, το... <σχεσί> Όχι, λέω το γάτα γιδέ, το γάλα της γίδας, αλλά τα γάλατα των γιδών θα πουμε τα γάτα του ρεγίδε και εκεί έχουμε γενική πληθυντικού. <σχεσί> τα γάτα του ρεγίδε, τα γάλατα του των... <σχεσί> ρεγίδε. Μου είχε πει mm -hmm. ότι η γενική, τη λέμε, δεν λέμε ε, η κορφή του γάλακτος, ε, ακορφά από το γά. Κοίτα, στο γάλα, το συγκε... Πρώτα, πρόσεξε, στο γάλα συγκεκριμένα έχει γενική, είναι ακορφά του γάτου. Ακορφά του γάτου είναι Έχο η κορφή λέμε, όμως, είπε... του γάλακτος. Ναι. Ή όπως είδες, δεν το λέμε του γάτου, ναι. λέμε ακορφά από το γά. Εντάξει, δεν πιστεύω ότι είναι λάθος του, το ένα ούτε το άλλο. Ε, Μπορεί ε, να μην ακούγεται ε, πολύ συχνά. Ε, όχι, άκουσα κάτι για το «αποτό» που λένε τα κορίτσια εκεί. Ναι, το είπα εγώ, ότι πολλές φορές δεν έχουμε γενική πληθυντικού και το λέμε περιφραστικά. Απλά τώρα, ξέρετε, μου έρχονται συγκεκριμένα παραδείγματα και έχει μάθημα ένα από τα επόμενα είναι... Γενική, γενική και πώ εκφέρεται, και δεν μου έρχονται τώρα συγκεκριμένα παραδείγματα. Κυρία Ελένη, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι έτσι ένα θέμα που μας προβληματίζει γενική. Θα τα πούμε και μετά. Ναι, ναι, ναι. Να μην σα Όχι, εντάξει, δεν υπάρχει καθυστέρηση. Λοιπόν, ανταμούταϊ. ανταμώθηκαν Έτσι. δυνατά <χ> <χ> Α. <divorce> ναι, ναι, Α, ωραία. Λοιπόν, <sporadical> είναι τρίτο πληθυντικό πρόσωπο, αορίστου. <και προ nächsten çalışanta> ε, είδες, μέσης φωνής. Κανονικά είναι μέσης διάθεση, όχι μέσης φωνής. Είπαμε φωνέ, είναι δύο, η ενεργητική και η παθητική. <wny> okay. στα, νέα <Stone> <n> στα νέα ελληνικά τελειώνει με το Ω, om και στα τέλος πάντων. Λοιπόν, είναι με μέση διάθεση. Ε, το ρήμα είναι Ο αορίστο είναι ανταμούμα. Ναι. Άντα, γιατί βρεθήκαμε έτσι ξαφνικά σε... Λέτε, έπεσε ένας και... Κύριε Γιάννη, έγινε. Δεν βλέπεις εδώ πως είμαστε σαν να είμαστε σε ταινίγμα μου. Κοίτα, κοίτα εδώ. Έκλεισε κάτι και το ξανάνησες. Εγώ. Όχι, καμάρι μου. Δεν πήραξα τίποτα. Το κείμενο χάσατε. Το κείμενο χάσατε εσείς. Ε, εγώ δεν έχω κείμενο. Δεν ναι. έχουμε, να Τι λοιπόν. το Και στις κούκκες. Κάτι έχει κάνει μορφό να το κείμενο, έδειχνει το ωραία. Μας βλέπετε, μας, μας ακούτε. Ναι. Ωραία, λοιπόν. Ναι. Ανταμουκούμε νερένη και ανταμούμα, ανταμώνομαι, ανταμώθηκα. Έτσι; Δοχύρι το γεφύρι, υποκοριστικό δοχυράτσι, το γεφυράκι. Πίε, είναι προστακτική αορίστου του ρήματο πιουρένη, από το πιέο πιό κλασικά, κάνω, έτσι. Ε, Ναζάρε, να πας, υποτακτική αορίστου, ενεργητικής φωνής, του ρήματο εγκουρένη, που σημαίνει πηγαίνω. Κίσου, πίσω, τοπικό επίρρημα, απογείται, αποκρίθηκε τρίτο ενικό πρόσωπο, αορίστου, με μέση παθητική φωνή, τέλο πάντων με μέση διάθεση. Ο Κωστάκης στο λεξικό του τα γράφει όλα με μίφη, μέση φωνή, αλλά yeah. η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν δύο φωνές και τέσσερες διαθέσεις. Έτσι, ενεργητική, παθητική, ουδέτερη νομίζω και μέση διάθεση. Η μέση διάθεση είναι αυτή που γυρίζεις, η ενέργεια γυρίζει στον εαυτό μας ή ουδέτερη είναι που ούτε δεχόμαστε κάποια ενέργεια, είναι συνήθως ρήματα που είναι σκέψεις, νομίζω, συναισθήματος, νομίζω... Το κιμά μου πρέπει να είναι... Ε, ε, ουδέτερο, δεν είναι δενεργό. δεν ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, απογείμα λοιπόν, απογείμα απολογήθηκα, έτσι, απολογούμε, απαντώ. Λοιπόν, Άβα, έτσι να τα είναι η Άλλη, αόριστη εντωνυμία, γενική ενικού ταραλή, της Άλλης, ονομαστική πληθυντικού, η Άλη, οι Άλλοι, οι Άλλες. Με ένα λάμδα δύο. <σκυρίζει> Αν είναι με ένα λάμδα παίρνει μία τελίτσα από κάτω <σκυρίζει> και είναι αυτό το λάμδα το Όχι. υπεροϊκό νομίζω. Υπεροϊκό. Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, Άλλη. Άλλοι. Α, πολλές φορές το βρίσκουμε στη βιβλιογραφία και με δύο λάμδα χωρίς ναι. την τελίτσα και με ένα λάμδα με την τελίτσα από κάτι. Το, το, το, το, φωνη, φωνητικό σύμβολο, mm -hmm. το φωνητικό σύμβολο το σύμβολο αυτό. Κυρία Ελένη, μας βάζετε γυαλιά. Ναι, πραγματικά. μας mm -hmm. δει. Βραγματικά. Γιατί τα λέει. Γιατί τα λέει. εντάξει καλέ, σιγά, δεν είναι κάτι το σπουδαίο και... Λοιπόν, τόλμησε το κότου. Το ρήμα κοτού ρένει, απαντάται στη διάλεκτο μόνο στον ενικό και τον παρατατικό. Παράδειγμα, όνει κοτού να μιλεί, δεν τολμά να μιλήσει. Όχι κοτού δεν τολμούσε να μπαεί από τα δεν τολμούσε να βγει από το σπίτι. εβριμούται. σπάνιο ρήμα, ε, τρίτο πληθυντικό πρόσωπο αορίστου παθητική φωνή του ρήματος βρυμουκούμενε ρένει. Απαντάτε μάλλον και βρω μου κούμενε ρένι, με ωμέγα, βρυ μου που σι, είναι η παθητική μετοχή, σημαίνει πεισματώνω μαλώνοντας. Ε, οξύνονται οι σχέσεις μου, έχω μαλώσει και οξύνονται οι σχέσεις μου και μπορούμε να σταματήσουμε και να μιλάμε τέλος πάντων. Ε, ο Νικόα με το Γιώργο η ευρυμούτα ήταν αγορά, ο Νίκος με τον Γιώργο μάλλος ήταν πάντων στην αγορά, τσε είναι ηλικουμένη πλέα. Και δεν μιλούνται πλέον. Mm -hmm. Ερουκία χίμηξαν. Τρίτο πληθυντικό πρόσωπο, αορίστου, ενεργητική φωνή. Ρουκίχουρ ενι, ορμό, χιμό. Ερουκία χίμηξαν. Όρμησα. Με ασφούζα, με φόρα, με φούρια. γκια ιντίντε, και γκι το βάζω το αλφαγιότα μέσα σε παρένθεση γιατί πολλέ φορές στην καθομιλουμένη δεν ακούγεται. Είναι το Ίγκιαΐ, θα μπορούσα να πω είναι ένας επίσημος τύπος, ενώ το Ίγκι είναι ο πιο απλός τύπος. Ή αν μιλήσεις με έναν ηλικιωμένο, Ίγκιντίντε θα σου πει, δεν θα σου πει το Ίγκιαΐ. Mm -hmm. Μπορεί και να το πει, απαντούνται και οι δύο τύποι. Mm -hmm. Χτυπούσαν λοιπόν, έχουμε παρατατικό εδώ, έτσι του Ντιουρένι που θα πει χτυπώ. Τα τσόχανα είναι τα κέρατα. Η ονομαστική ενικού είναι το τσόχανε, το κέρατο. Εγκρενίσταοι γκρεμίστηκαν, πάλι έχουμε και εδώ παθητική φωνή, γκρενισκούμε νερένι, γκρεμίζομαι, εγκρενίσμα, γκρεμίστηκαν. Ακατούσε από κάτω τοπικό επίρρημα, ίβατα νερά, πληθυντικός, του ουσιαστικού το ίιο, γενική του ύβάτου, πληθυντικός τα ύβατα, υποκοριστικό το βατσούλι, υδατήλιον, το νεράκι». Ονομία ο Βοσκός. Θηλικό mm -hmm. Νόνισα, μία γυναίκα Νόνισα, μία γυναίκα Τσοπάνα. Το επίθετο Νόνιχο θα πει Τσοπάνικο. Νόνιχο Κούε, Νόνιχο Τσέα, Τσοπάνικο, oh. ας το πούμε, σπίτι που ανήκει σε Τσοπάνιδες, σε Βοσκούς. Ετσαχίτσε, έτρεξε ενεργητική φωνή, τσάχουρ ένι, ετσαχίκα, τρέχω, έτρεξα, εκατανένζε, κατάφερε, είναι σύνθετη λέξη, το ρήμα μας είναι καταφερίκουρ ένι, εκατανέγκα, ο αόριστος του φέρω, είναι το ίνιγκον, αν θυμόσαστε από τα αρχαία ελληνικά. Mm. Λοιπόν, φερίκουρ ένι, στα τσακώνικα, ενεγκα, ο αοριστός μας, κατά ενέγκα, για λόγους εφωνίας, η, αφ, εφωνίας, η αύξηση ε, προτάσσεται και έχουμε εκατανέγκα. Βλέπετε αυτό το ε εδώ πάει μπροστά, ε, και δεν έχουμε κατά ενέγκα, εκατανέγκα. Είναι αυτά έτσι νόμοι της γλώσσας που, εντάξει, αυτοί που μιλούνε σαν μητρική γλώσσα, τους λένε από φυσικού τους, έτσι εννοού, εννοείται. <κοί> <κοί> λοιπόν. Ε, κάποια ερώτηση. Να προχωρήσουμε. Oh, ε, oh, oh. Ματούλα, μας ακούς. Ναι, oh. ακούω, oh. oh. Γιώργο, Γιώργο. Έχουμε χάσει το Γιώργο. Γιώργο, μας ακούς. Ο Γιώργος δεν μας ακούει. Oh, <Raymondi galaxies> Έλα, Γιώργο. <Fisher impossible> Από γη σου, Απολογήσου Από 디... απάντα, δεν ακούς. <blessed removed> <styles> <laughs> λοιπόν, πάμε yeah. να δούμε αόριστο παθητικής φωνής. Yeah. Ανταμουκούμενε, ανταμούμα. Πώς κλείνεται. Ανταμούμα, ανταμούτερε, ανταμούτε. Ανταμούμαϊ, ανταμούτατε, ανταμούταϊ. Ανταμώθηκα, ανταμώθηκε, ανταμώθηκε, ανταμοθήκαμε, ανταμοθήκατε, ανταμώθηκαν. Mm -hmm. Απογυκούμενε. Απογήμα, απογείτερε, απογείτε. Απογήμαι, απογείτατε, απογείται. Άλλο παράδειγμα, γκρενισκούμενε. Εγκρενίσμα, εγκρενίστερε, εγκρενίστε, εγκρενίσμαι, εγκρενίστατε, εγκρενίσται. Έτσι φτιάχνατε Έτσι. ο αόριστος της παθητικής φωνής. Είναι. Αυτή είναι η τύπη του. Και πάμε στο φερίκου που είναι και αυτό ένα ρήμα που έχει ανώμαλο αόριστο. <coughs> φερίκου, φερίκα, φερίκουντα, έτσι, αρσενικό, θηλυκό, ουδέτερο. Φερίκουρ ένι, φέρνω. Φερίκαρ έσι, φέρνεις αν είναι γυναίκα. Φερίκουνταρ ένη, αν είναι ουδέτερο, αυτό φέρνει. Φερίκουντερέμε. Εμεί φέρνουμε, φερίκουντερ ετε. Εσεί φέρνετε, φερίκουντερ είναι, Αυτοί φέρνουν, αν είναι αρσενικό ή εθνικό, φερίκουντερ ίνι. Αν είναι ουδέτερο. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Αυτό εδώ πέρα το νι, το πρώτο το πάνω, με το, με το μπιλίτσα, πώ προφέρετε. Είναι αυτό το αθηναϊκό το νι, που το λέγαμε και σε προηγούμενο μάθημα και σε πολλά μαθήματα. Ο Νίκος, έχεις ακούσει κάποιος δυθυναίος που ο εθιναίος, νίκος, πλέ, νίκος, νίκος, νίκος, αυτό, νίκος, αυτό λοιπόν είναι το... Με η αλήθεια είναι ότι εγώ, επειδή το έχω πει πάρα πολλές φορές και θα το ξαναπώ άλλη μία, δεν είναι η μητρική μου γλώσσα, mm -hmm. δεν είχα την τύχη από τότε που μου ήμουν αμωράκι να ακούω κάποιον να μου μιλάει τσακώνικα και τα άμαθα είναι επίκτητη η γνώση, έτσι. δεν το έχω καταφέρει, δεν... άλλοτε το καταφέρνω, άλλοτε όχι okay. αυτό. Τα άλλα έτσι φωνητικά φαινόμενα τέλο πάντων τα καταφέρνω. <laughs> Αλλά αυτό δεν το πολύ καταφέρνω ώρες ώρες. Ένη. Έλα! Ελένη. Ναι. Επειδή και εγώ προσπαθώ δύο χρόνια, το δύο χρόνια και ναι. το έχω ψηλοκαταφέρει όταν μιλάω, Βέβαια το καταφέρνω πάντα. Να σου το πω τώρα μία φορά που πει το λέω. έ mm -hmm. Ένιου. Ένιου. Είδε, ε, τονίζεται το εύσηλον πιο πολύ. Mm. Στην ουσία υποτίθεται oh, ότι η γλώσσα χτυπάει πίσω από τα δόντια, Alright. έτσι. Ναι, ναι, ναι. Εγώ θυμάμαι στην καστά που κάναμε προπόνηση. Έννη. κυρία Ματουλά. Έννη. Αυτή γλώσσα. Ναι. Που προσπαθούσαμε να το πούμε. Επειδή πολλοί λένε στραμμουλά γλώσσα. Και επειδή ο καθένα λέει ο τελευταίο που μου είπε ότι τη γλώσσα. <μήσου> με το ίσιο της γλώσσας την ακουμπά στον ουρανίσκο και λες το «ένι» δεν χρειάζεται να, γυρίσουν, να γυρίσουν, ανάπαυα, την καμπουριάζεται να γυρίσει ανάποδα τη γλώσσα. Δοκιμάστε με τη γλώσσα να ακουμπάει απλά στον ουρανίσκο «ένι» όταν <μήσε> λέει το «νι» <μήσε> <μήσε> «ένι» <μήσε> <μήσε> Και πούμε, πιο απλό. Δεν μπορούμε καλύτερα να το μάθουμε. Ναι. <μήσε> πάμε. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τον παρατατικό. Ε, το, ο τύπο του ρήματο παραμείνει ίδιο αλλάζει το βοηθητικό ρήμα είμαι. Έτσι έχουμε φερίκουρ, φερίκα, φερίκουντα, αίμα που σημαίνει ήμουνα, έσα ήσουνα, έκυ ήτανε και έτσι σχηματίζουμε τον παρατατικό, δηλαδή φερίκουρ, αίμα, έφερνα, φερίκαρ, έση, έσα, συγγνώμη, φερίκαρ, έσα, έφερνες, όταν μιλάμε για γυναίκα. Φερίκουνταρ έκοι έφερνε, αν μιλάμε για κάποιο παιδί. Φερίκουνταρ Έμαι. φέρναμε, φερίκουνταρ έταοι φέρνατε, φερίκουνταρ ίγιαοι ή Ίνγι. έφερναν, αν μιλάμε για ουδέτερο. Ναι. Και πάμε στον αόριστό μας που είναι πρέπει να τον μάθεις απ' έξω, σαν τα αγγλικά με τους ανομάλους αορίστους. Ενέγκα έφερα, ενέτζερε έφερε, ενέντζε έφερε. Ενέγκαμε φέραμε, ενέγκατε φέρατε, ενέγκαοι έφεραν. Mm. Και πάμε να δούμε το μέλλοντα, το συνοπτικό, το στιγμιαίο τέλος πάντων. Θα φέρου, αυτό είναι εύκολο. Θα φέρου, θα φέρερε, θα φέρει, θα φέρομαι, θα φέρετε, θα φέρω Θα φέρω, θα φέρει, θα φέρει, θα φέρουμε, θα, φέρουμε, θα φέρετε, θα φέρουν. Ο διαρκής θα φερίκου, θα φέρνω, θα φερίτσερε, θα φέρνεις, θα φερίτσι, θα φέρνει, θα φερίκομε, θα φέρνομε, θα φερίτσετε, θα φέρνετε, θα φερίκοοι, θα φέρνουν. Mm -hmm. Και τους ίδιους τύπους αντίστοιχα έχουμε στην υποτακτική ενεστώτα που δηλώνει το διαρκές να φερίκου, να φέρνω. Να φερίτσερε, να φερίτσι, να φερίκομαι, να φερίτσεται, να φερίκοι, να φέρνουμε, να φέρετε, να φέρνουν, είναι η υποτακτική εναιστώτα που δηλώνει το, ε, μια πράξη που έχει διάρκεια. Θα φέρνω. Έτσι. <laughs> Και η υποτακτική ορίστου που δηλώνει το στιγμιαίο, το συνοπτικό, είναι να φέρου, να φέρερε, να φέρει, να φέρομαι, να φέρετε, να φέρωη. <coughs> Αυτά με το, το ρήμα φερίκου. Το μαθαίνεις απ' έξω και ξενιάζεις <Και>, και πάρα πολλά. Μέχρι εδώ καλά, Ματούλα. Ναι, ναι. Ωραία. Ναι, Ω, πάμε. ναι, ναι Ωραία, πάμε να δούμε το επίθετο «Ο περίσε, πρεσέ και περσέ». Απαντώνται δηλαδή και οι τρεις τύποι στη διάλεκτο. Φιλικό περίσε, πρεσά και περσά, ουδέτερο περίσε, πρεσού και περσού. Πληθυντικό πρεσί, περσί, πεζήσει. Στο ουδέτερο, αυτούς τους τύπου του πληθυντικού του ε, δανείζονται. να το πω, τους δανείζονται. Είναι το αρσενικό και το θηλυκό μαζί, έτσι. Mm -hmm. Και το ουδέτερο είναι περσά, πεζίσα και πρεσά. <coughs> και τι σημαίνει. <coughs> άφθονο, εμε έχονται περίσε καρπό. Έχουμε πολύ άφθονο στάρι. Έτσι. Ο καρπό είναι το στάρι. Επίσης και η λέξη ΦΑΕ σημαίνει το στάρι στην διάλεκτο. ΦΑΕ, καρπό. Περιτός, αραμάτσε, ένα σάκο, περίσε, έμεινε ένα σακί περισεβούμενο. Έτσι. Και εδώ κορίτσια, να πω, το κάπα που δασίνετε μπορείτε να δείτε στη βιβλιογραφία με δύο κάπα. Α, Α, που, ναι, με το ναι. και με ένα με το... Με αυτό το σαν πνεύμα που... Ναι, ναι, ναι, ναι τη δασία. Ναι. Ναι. Περιτός λοιπόν. Και άχριστος επίσης, που θα πει να φίτσου ε ζου, εν υπεζήσε. Να φύγω αφού είμαι περιτή, άχρηστη. Έτσι. Και θα ρωτήσω τώρα, θα ρωτήσω τη Ματούλα. Ματούλά. μακού να ακούω. Ναι, ναι. Γιατί μετέφρασα να φύγω αφού είμαι περιτή και δεν είπα να φύγω αφού είμαι περιτός. Γιατί με παραπανίσιος. Το περιτός θα πει παραπανίσιος. Όχι. Γιατί δεν είπα να φύγω αφού είμαι περιτός. Γιατί μιλάει μία γυναίκα βλέπεις. Δεν λέει να αφήσου αφού ένι Να αφήσου αφού ένι Μιλάει η γυναίκα το ζήτα, είδες είναι... Ενώμησα το δύο, εγώ είμαι στο 2. Α, ναι, ναι. Το 3. Καταλάβατε τη διαφορά Ζήνε. Είδες, Ζήνε. οι γυναίκες, δηλαδή ο άντρας θα πει ζουένι παρίου, εγώ έρχομαι, η γυναίκα θα πει ζουένι παζία, το ρο το κάνουνε ζήτα. Ο άντρας θα πει ζουένι αρίκου, η γυναίκα θα πει ζουένι αζίκα. Η περιοχή μας στο νότιο, στο νότιο ιδίωμα ή στο βόρειο γίνεται αυτό. Ε, νομίζω πραστό Λεωνίδιο. Ότι στην Καστάνιτσα δεν πρέπει να ισχύει, αλλά δεν μπορώ να το πω και με απόλυτη σιγουριά. Μπορεί να κάνω λάθο. Okay. Αλλά έχω okay. την αίσθηση, έχω την εντύπωση okay. ότι είναι στη δική, στο δικό μα το ίδιο, okay. δηλαδή πραστού okay. Λεωνιδίου. Ο τσαγκούρης που είναι άντρα. Ναι, ναι. Το λέει το παζί μου. Α πραστό. Ο τσαγκούρης που είναι άντρα, το λέει το ζού. Ναι, στο, σε τα συγκεκριμένα okay. ρήματα, δηλαδή και γενικά. Το Παζίου, ναι. γιατί Έχουμε μιλήσει για το Παζίου mm -hmm. και το λέει και ο Τσαγκούνης. Αλλά εδώ στο Λεωνίου το είχα ακούσει από γυναίκα το Παζίου. Yeah. Αν το έλεγα δεν το ξέρω. Έχει τύχει να μιλάω με μία βασκινιότησα και θυμάμαι που έλεγε για το, το, ξί, το ξίζου, ξίζου που είναι το πλένο. Yeah. Δεν είπε ξίζου, είπε ξίξ, με ζ, με ζ, παχύ. Τέλος yeah. yeah. λοιπόν, πάμε στο τέσσερα που σημαίνει ο τύπος πρεσέ. Πρεσά-πρεσού και περσέ-περσά-πρεσού, περσού. Ο πολλής. Έχουν πρεσί, ελίε, σάτσι. Έχουμε πολλές ελιές φέτος. Ένι έχουν πρεσά καμπζία, έχω πολλά παιδιά. Ούγι πρεσί καλεστή το γάμο. Δεν ήταν πολύ καλεσμένοι στο γάμο. Mm -hmm. Ωραία, αυτοί είναι οι σημασίες του. περίσε πρεσέ, άφθονο, περιτός, άχρηστο. Και πολλοίς. Άφθονος, περαιτός, άχρηστος και πολλοίς. Γιώργο. Μάλιστα. Ο ΑΚΑ. Φυσικά, πάντα. Και ο γάμος Σάμπα. Αυτό το λένε ηρωνικά. Όλα καλά και ο γάμο το Σάββατο. Γιατί τότε είπαμε δεν γίνονταν οι γάμοι Σάββατο. Δεν γίνονταν Κυριακή. Κύριε Γιώργο. Ναι. Το σημειώνω. Α, είναι Έλα, έλα, κάτσε ο γάμο Σάμπαν. Όλα καλά και ο γάμο το Σάββατο. Δηλαδή, τι όλα καλά. Τίποτα δεν είναι όλα καλά. Καταλαβές. Έλα, μα Άκου γιατί δεν γινόταν το Σάββατο. Μου το έχει πει ένα παπά ιερωμένο. Κόμμα, δεν θυμάμαι. Το Σάββατο γίνονταν τα μνημόσια. Να γράφουν την Κυριακή. βέβαια, μα γινόταν καταρχά την Κυριακή το πρωί μετά τη θεία λειτουργία. Και τα αντρόγυνα κοινωνούσαν και τα αντρόγινα κοινωνούσαν. Δεν Ζανε ήτανε... Το... Την Κυριακή, Λά, την Κυριακή, Ζανε. την Κυριακή το πρωί. <χει> Μετά τη Θεία Λειτουργία γινότανε ο γάμος και τα αντρόγινα κοινωνούσαν. Έτσι ήταν παλιά. <χει> Δεν ήτανε ευκαιρία για γιορτή και για επίδειξη. <χει> ήταν ένα μυστήριο. <χει> ε, κάτι ήθελες να πεις στρατηγούλα στο Γιώργο. διακόψα. Όχι, όχι, όχι. Ήθελα να τον πειράξω. Γιατί συνήθω έχει διάθεση. μισάμερε. <χει> <χει> <χει> <χει> Είμαι ακόμα στη δουλειά και κάνω και άλλη δουλειά εκτό από την κανονική μου τη δουλειά και συγχρόνω έχω και το μάθημα. Οπότε είμαι λίγο πρεσταλμένο. Έπρεπε δεν έχω κάμερα τώρα να σα δείξω. Ντάξει. <συμπή> με ποσούμια, καβάτε, σούρε, και Α, μάλιστα. Σε με το κανονικό και το <συμπή> Μάλιστα. Καλά, ωραία. Λοιπόν, να πάμε στι ασκήσει μα τότε. Εσείς συνεχίστε τη δουλειά σα εγώ ακούω κανονικά. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε ασκήσεις να ξεκινήσω εγώ να πω την πρώτη. Τα τσιπέρι ανταμούκα το Γιάννη. Να το αυτό, το Γιάννη. Πάσα μέρα ταν πορεία, αλλά επέρι. Θα διαβάσω το νέο ελληνικό, να δείτε τι λείπει τέλος πάντων. Προχθές αντάμωσα το Γιάννη, ανταμώνουμε κάθε μέρα στο δρόμο, αλλά εχθές δεν ανταμωθήκαμε. Εδώ πέρα δηλαδή λείπει το πρώτο πρόσωπο του πληθυντικού αριθμού, έτσι, mm -hmm. στον ένεστοτα ανταμώνουμε κάθε μέρα στο δρόμο. Έβαλα λέ, μέσα σε μια πρόταση και τον Αόριστο, και τον Ενεστώτα, και τον Παθητικό Αόριστο. Ε, ανταμώνουμε λοιπόν πάσα μέρα Ταν πορεία ανταμώνουμε κάθε μέρα στο δρόμο. Αλλά επέρι, αλλά εχθές δεν ανταμοθήκαμε. Ματούλα, θέλεις να προσπαθήσει να το φτιάξει. Ναι, ναι. Τα ανταμούκα το Γιάννη, εμε ανταμούκουντε. Έμε ανταμουκουμένη. Είναι παθητική φωνή. Είναι παθητική φωνή, ανταμουκουμένη Και εκείνο τον ή πάλι, να δω τον το Αθηναϊκό, ανταμουκουμένη. Αλλά επέρι, όμε δεν ανταμοθύκαμε. Για πήγαινε, θε να πάω λίγο να πάω πιο πάνω στους τύπους να δεις πως είναι πού να το, το παντήσω εγώ! Ναι, ναι! Ε, ε, είναι η λέξη Φαρουφάκης, γιατί το Γιάννης είναι μενανή! <ΣΣ2> λοιπόν... Ανταμούμαϊ! Ε, ε, τώρα... Ναι, μπράβο! Ο ανταμούμαϊ! Δεν ανταμωθήκαμε! Ο, ο ανταμούμαϊ! Ο ανταμούμαϊ! Ε, θέλω να το δεις τον τύπο! Αυτό είπες τα πράγματα, ανταμουκουμένη. Λοιπόν, Είμαι ανταμουκουμένη, αλλά επέρι ο ανταμούμαϊ. Ω ανταμούμαϊ. Μάλιστα. Να, <coughs> λέει <coughs> μία, <coughs> μία φωνιάκα, τον φώναξα, αλλά ο δεν απολογήθηκε, δεν μ' απάντησε. Θες να προχωρήσω mm -hmm. να δεις το, είναι απογήμα, απογείτε απογείτε. Ό, μα απογείτε. Ό, μα απογείτε. Δεν μου απολογήθηκε. Ο, μα απογειτε ο mm Όμα -hmm. απογειτε δεν μου απολογηθηκε ο μα απογειτε Το μα, αυτό είναι το... είναι Η προσωπική αντωνυμία σε την πτώση, mm -hmm. δεν μου... Ah, σε εμένα. Mm -hmm. Δεν απολογήθηκε, δεν, απο... δεν απάντησε σε εμένα. Mm -hmm. Έτσι. Ποιο δεν μου απάντησε, το υποκείμενό μα είναι ο τάδε, δεν έχουμε συγκεκριμένα. Το νη αυτό, αν θέλαμε να το λέγαμε του φώναξα, πως θα ήτανε. Ναι, μια Α, τον φώναξα. Μια φωνιάκα, του φώναξα. Μια φωνιάκα, αλλά όμορφο Ορίστε. Και καλά η απάντηση, δεν απαντά, δεν ακούει ο καημένος ο γέρος. Όνει νίου ο έρμο γέρου. Αυτό θα πει δεν ακούει ο καημένος ο γέρος. Το δεν απαντά, είναι, εζού ένι απογικούμενε. Εκιού, έσι απογικούμενε, έντενι, ένι, απογικούμενε. Αλλά επειδή έχουμε άρνηση, όνει oh. απογικούμενε, είναι νεστώτας, ματούλα, δεν είναι αοριστός yeah. για να πάρει ένα σκέτο ο. Όνει yeah, yeah, yeah. απογικούμενε. απογικούμενε, δεν απαντά. <coughs> <coughs> Πάμε προ στο 4. Μ? Προχωρήσουμε. Mm -hmm. Λοιπόν, να διαβάσω την τζακώνικη πρόταση με το κενό τη. Οδέτε ΤΑ ΓΡΕΝΙΣΑ πέκι έμπου. Δεν δέθηκε καλά αυτό το οδέτε κα. Εδώ είναι εδέτε, αλλά επειδή έχουμε φωνή εν φωνή φεύγει, ναι, οδέται κα, τσε, οπα τα γκρενίσα, εκεί στους γρεμούς; πέκι έγκου, πού πήγαινε. Το γκρεμίστηκε είναι εγκρεμίσμα, γκρεμίστηκα, εγκρενίστερε, γκρεμίστηκες, γκρενίστε, εγκρενίστε, είναι το τρίτο πρόσωπο, το γκρεμίστηκε αυτό εδώ. Δηλαδή, ο Δέτεκα, τε τότε τσε, το τε δασινόμενο, ε, εγκρενήστε με μια δασία τέλος πάντων από πάνω. Είναι σαν να έχει ένα θου μέσα. Mm -hmm. Εντάξει Γιώργο, εντάξει Ματουλά. Ναι, εντάξει ακόμα. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, Ματούλα, yeah. σε έχω βάλει όπου όπουρε καταβίτσε ρε. <Σιάννη> Ενέχα ναι, τη βαλυτέ να μπάνε το νου από τα γκραΐα. Όπως κατάλαβες έχω βάλει να βγάζεις το φίδι από την τρύπα. Λοιπόν, <σοφίλαια> <ας, ας, σοφίλαια> γιάννη θα... <και> <σοφίλαια> το νόγο. Κάθε χρονιά το λέγω. Άλλε να μου το πέντε. Έμα Πάσα χρονιά που μπάρε, το φέρνω είναι ενέγκαθε εδώ. Όχι, όχι. Α, περίπου περίμενε, το πω, με νιφερίκου, mm -hmm. με ε, ε, πέρα... όχι, φερίκου μου φέρνει αυτός φερίκα. ο κουμπάρο, ο κουμπάρο. είναι άντρας, με νιφερίκου, με νιφερίκου και αφόκη, από τα βασκίνα. Ωραία, κάθε χρόνο ο μου φέρνει τυρί και μιτζήθρα από τη βασκίνα. Τα Νήπω Μή. να σου πω συγγνώμη Ματούλα. Ναι. Ναι. Ωραία. Και η δεσποινείς από εδώ. Ναι. Στρατηγούλα το όνομα. Ναι. Λοιπόν, έξε τα καμπζία. Ωραία, τα παιδιά μας έφερναν αχινούς από τη θάλασσα. Ωραία. Άρα είναι ενέγκα, θέλω αόριστο, έτσι. Θέλεις παρατατικό. Θέλω παρατατικό. Μας έφερναν. Μας έφερναν. Δεν είναι αρχώνεστε, δεν έχουμε τέτοια θέματα. Ωραία. Λοιπόν, <Πίολα> ε, τα φαγουρσία ίγι φε φερικούντα φερικούντα φερικούντα νάμου <Πίολα> αχινέουνε από τα θάσα δηλαδή τα παιδιά μας έφερναν αυτό το μάσι είναι το νάμου έτσι Αχιναίουνε mm. από τα θάσσα. αχινούσα από τη θάλασσα. Τα παιδιά μας έφερναν αχινούς από τη θάλασσα. Είναι ναι, εκτός... Ναι. Ναι, εκτός τάξεως. Ε, 6 μεστά είναι. 5 μεστά. Τι είναι τώρα. Τι τώρα. 6 Ναι, σε 4. Λοιπόν. Ζου. Ζου, ζου τον Άντε εγώ. και ο Αηθί του Ρελίε. Εγώ έφερα το ψωμί και ο αδελφός μου τις ελιές. Εδώ παιδιά, λίπη του εγώ έφερα. Ε, α. Θέλει κάποιος να... α, από εσάς, είναι κορίτσια. λίγο δύσκολο τα κορίτσια, α. πρώτη φορά τώρα. <laughs> είναι λίγο δύσκολο. Έλα Ματουλά, άλλε να μου το 7. Ε, εν, ενέγκα. Ναι, ναι, ναι. Ε, ζου ενέγκα τον Άντε Πιο αφήμι mm -hmm. ενέ, ε, ενέντζε του ρελίε. Μπράβο, ναι. Ενέντζε. Ενέντζε, ενέντζε. Νίτα φζίτα. Oh. Ενέντζε. Yeah. Mm. Λοιπόν, εδώ έχουμε μέλλοντα διαρκή, mm. ε, μάλλοντα συνοπτικό, συγνώμη mm -hmm. Εμείς θα φέρουμε τα φαγητά και εσείς. Να φέρετε τα γλυκά. για πες στρατηγούλα. Ωραία. Λοιπόν. Μισό λεπτό να σκεφτώ. Είναι εύκολος ο συνοπτικό. Θα φέρω. Θα φέρομαι. Θα φε... Αυτό. Πρω... Ναι, είπα ναι, το Ναι, ναι, ναι, ναι. Θα φέρω θα... το πρώτο, ναι. Θα φέρομαι, άρα. Ε... Τα χιωμά. Ωραία, να το πω. Τα, χι... τα χι... χιωμά. χιωμά... Σε εμού να Ως, φέρετε. Όχι, δεν αλλάζει. Να φέρετε. Να φέρετε. Να φέρετε. Α, Α, ναι, ναι. Να... είναι να φέρω, να φέρερε, να φέρει, να φέρομαι, να φέρετε, να φέρω ή. Εκείνο το β' πληθυντικός <σχελίως> το συγκεκριμένο βέβαια δεν αλλάζει. Να φέρετε τα ναι. να αγγλικά. Ναι. Να <σχελίως> ναι. Λοιπόν. <Wow>. Ματούλα. <σχελίως> ε, Ποιο θα φέρετε. Πρόσεξε, μην βιάζεσαι <laughs> Λέει θα φέρνεις <laughs> Θα φέρνεις Θα φερί Θα φερί Θα, φερί, θα, φερίκου, θα, θα εσφερίκου ρε. Όχι, <laughs> όχι, όχι, όχι, όχι, πρόσεξε <laughs> Θα φερίκου Θα φέρνω, θα φερίτσερε, Θα φέρνεις, έτσι <laughs> Εκείου <Εκοιού laughs> θα φερίτσε <laughs> το ήλιο <είιο>, Τσε νι <laughs> και εμείς. Θα θα φερίκομαι, το θα φερίκομαι, φερίκομαι το του βαρέλ. Θέλεις να πάω λίγο πιο πάνω στον τύπο να το δείτε και ότι αλλιώς είναι το... Να το. Πάμε χαμε Θα φερίκου, θα φερίτσερε, θα φερίτσι. Έτσι, θα φέρνω, θα φέρνεις, θα φέρνεις. Θα φερίκομαι, θα φερίτσετε, θα φερίκοει. Θα φέρνουμε, θα φέρνετε, θα φέρνουν. <coughs> Ωραία! Λοιπόν, <ΣΣ> ε, νομίζω και τελειώνουμε. Τι άλλο έχει μείνει. <ΣΣ> Α, ωραία! <ΣΣ> Α, έχουμε άλλε δύο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, <ΣΣ> ωραία. <ΣΣ> Α. Δεν πρέπει <προσοχώ>, <ΣΣ> <ΣΣ> <Όχι> να <ΣΣ> τα πρεσά. όχι τα πρεσά. Τα πεζίσα. Ή τα περίσα Ή τα περίσα Ή τα πεζίσα. «Χιωμά <χιω του γάμι σιν γιαειδίντε του φτωχή». <φ lost> τα περισεβούμενα φαγητά, τα περίσσια φαγητά στους γάμους, τα έδιναν στους φτωχούς. «Πεζίσα» <χιζήσα> με δύο σίγμα. <διεστικία> ναι. <χιζήσα> <χιζήσα> <χιζήσα> <χιζήσα> ή και τα περίσα. Αν ήταν άντρας θα το έλεγε τα περίσα. Ματούλα, ναι, ναι, ακούω. άλενι άλαινη... εραινά μου το τελευταίο. Ναι, άλενι περσά χερεκίσματα από νιου. Mm -hmm. πέ του ή της, ναι, πες. Πες. Πες. αυτό το νι μπορεί να απευθύνεσαι σε γυναίκα, μπορεί να απευθύνεσαι σε άντρα. Όταν είναι γραπτός ο λόγος θα το καταλάβεις από τα συμφραζόμενα. Mm -hmm. Άλενι περσά χερεκίσματα από νιου. πολλά χαιρετίσματα από μένα, από εμένα. Από εμένα, από μένα. Το λέμε και στην Ελληνική. Δεν αφαιρούμε. Mm -hmm. mm. yeah. Σα ακούω. Το 12 πού είναι, δεν έχει. Δεν έχει 12. <laughs> Μείναμε στο 11. <laughs> Έβαλα. <laughs> ε, πεζίζει σε αριθμό, περιτο. Ωραία, <ΣΟΥΡΕΣ> ωραία <ΣΟΥΡΕΣ> Έλαντε Πολύ ωραία Βεσά <ΣΟΥ> ήταν ωραία και το φερίκου <ΣΟΥ> ε, Ομοίως <ΣΟΥ> το φερίκου πάει και το αρρίκου Κατάλαβες <ΣΟΥ> <Τα> Ματουλά <ΣΟΥ> ε, Παράδειγμα Πρόσεξε να δεις Να το δούμε έτσι λίγο πριν κλείσει <ΣΟΥ> το μάθημα <ΣΟΥ> Λέμε αρρίκου <ΣΟΥ> Στον αόριστο <ΣΟΥ> Ναι Αρίκου, θα πει μένω, παραμένω. Όχι, όχι, θα πει παίρνω, παίρνω. Λέμε αρίκου, ρένια, σφούζα, παίρνω παίρνοφούρια. Ο αόριστος είναι άγγα, πήρα. άντζερε πήρες, άντζε πήρε. Άγγα με άγγατε, άγγαοι. Έτσι. Yeah. Ο συνοπτικός είναι θάρου θα πάρω, θα άρη. Θάρετε, έτσι. Ναι. Είναι θα ρίκου, θα ετσι; θα ρίξει, θα ρίκομε, θα ρίξερε, θα ρίκοη. Αυτά λοιπόν που τελειώνουν σε, έχουν ονομαστική εναιστώτα σε κου. Έτσι ναι. ε, έχουν αυτόν τον τύπο. Ε, Κλείνονται σύμφωνα με αυτό τον τύπο. Ναι. ναι. Μάλιστα. Φερίκου, Αρίκου είναι κι άλλα, ελά.